Και δώσι μην εν εν και μια καρδία δοξάζει και ανιμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομάσου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νην και αή και εις τους αιώνας των Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού Και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού Μετά πάντων ημών Και μετά του, του. Πάντων τον Αγίο Μνημονεύσαντες έτη και έτει εν του Κυρίου δεηθώμε υπέρ των προσκομιστέτων και αγιαστέντων και μειονδόρων του Κυρίου Δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ και νερόν αυτού της ιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αν την καταπέμψει την και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεηθώμε. Και καταξίω δέσποντα δέσποτα τα παρασίασα κατά κρίτο. Τολάνε επικαλίστε σε τον επουράνιο Θεό. Πατέρα και λέγη. Πάτε λιγονό επισυραγί, αγιαστή το όνομά σου. Εφέρε τη βασιλία σου, το σου και το το θέλει μα, όσε οτιστή των άτομά. Σήμερον, και άφαση μην το τα υφίματα είμον, όσο και εμίς αφήμε τις φυλέτες είμον, και εμίς ενέπτισε μάσης φυτασμών, αναρίσσει του Ότι σου και η, η, η δύναμις και η δόξα του πατρός και του Ιησού και του αγίου πνεύματος, νυν και αη, και εις τους εονάς Πάση, και τον τα σκεφαλάσι μον το κυρίο κλίνωμε. Χάρητι και εκτιρμίς και φιλανθρωπία του μονογενούς σου. Μεθού ευλογητώσυ, Συν το Παναγίο και αγαθό, Και ζωποιώσου πνεύματι, νύν και Αΐ, Και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Πρόσχομαι, Τα Άγια της Αγίας,